Αγαπητοί ακροατές της Πυραϊκής Εκκλησίας, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στους 91,2 της Πυραϊκής Εκκλησίας και ακούτε την εκπομπή Ραδιοκαταγραφές. Την εκπομπή που για 22η συνεχή χρονιά είναι κοντά σας είναι η συνεχη χρονια ειναι κοντα σας ειναι εκπομπη που επιμελούνται και παρουσιάζουν οι φοιτητές της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης και θα, είναι, θα είμαστε κοντά σα για την επόμενη μία ώρα. Στο στούντιο μαζί σας είναι ο Μιλόν, ο Θανάσης ο Παπαρούπας και ο ηχολήπτης μας ο Θανάσης Καραμολέγκος. Ενώ μας είναι ο Γιάννης ο Δανδουλάκης, πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος με πτυχίο στρατηγικών σπουδών στο King's College of London μεταπτυχιακό στη Διεθνή και Ευρωπαϊκή Πολιτική στο University of Surrey και τώρα υποψήφιος διδάκτορας στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, σα Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες στην εκπομπή μας σήμερα για να συζητήσουμε το, το θέμα της σημερινής εκπομπής που είναι η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας σήμερα. Πριν από αυτό όμως να σας δώσουμε τα τηλέφωνα του σταθμού στα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε. Μαζί maximas 210 41 18 602 και 210 41 18 640 εκεί ο Παντελής Καρκαμής περιμένει σχόλια και παρατηρήσεις σας επίσης διαφωνίες η ε, ερωτήσεις ή ε, να εκφράσετε την επιθυμία σας για το να έρθετε εδώ μαζί μας στο στούντιο ε, περιμένουμε στο email checkpombees radiocatagrafes papaki@gmail papaki@telia.gr ε, Όπω επίσης παλαιότερες εκπομπές μας μπορείτε να κατεβάζετε από την ιστοσελίδα της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης www.hf.gr Σας παραπέμπουμε σε σχετικές εκπομπές την εκπομπή της περασμένης εβδομάδας με το ίδιο θέμα την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας και την συνέντευξη που μας έδωσε ο κύριος Νικόλαος Ζούνογλου καθηγητής στο, στο, Πανεπιστή... στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο συγγνώμη. και πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κωνσταντινοπολιτών όπως επίσης και την περσινή εκπομπή που, ε, αυ, έτσι, τέτοια περίοδο, τον Ιούνιο που είχαμε πάρει συνέντευξη από την Χαράνη Κοπούλου. Το προηγούμενο Σάββατο ή προηγούμενη εκπομπή είχαμε την ευκαιρία μέσω τηλεφωνικής συνέντευξης να πάρουμε πολύτιμες πληροφορίες από τον κύριο Ζούνογλου σχετικά με την ε, ιστορία της ε, τουρκικής πολιτικής, την ιστορία του Οθωμανικού κράτους ε, των παλαιών αιώνων και την ε, σημερινή εσωτερική πολιτική της Τουρκίας. Ο κύριος Ζούνογλου μας έδωσε πολύτιμες πληροφορίες επίσης για, την, ε, για τον ειρηνισμό της ε, Κωνσταντινούπολης για την παρουσία, την πολιτιστική των δήλων τη Κωνσταντινούπολης η οποία παρόλο το μικρό αριθμό των ανθρώπων είναι μεγάλη σε ποιοτική πολιτιστική παρουσία Σήμερα θα αναφερθούμε στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής και των διεθνών σχέσεων με μια πιο ακαδημαϊκή και πιο γενική σκοπιά αξίζει να μιλήσουμε σε γενικές γραμμές για το θέμα της στρατηγικής σημερινών ε, μεγάλων δυνάμεων του κόσμου και να δώσουμε μια, ένα μικρό και σύντομο ορισμό της ε, στρατηγικής. Ο σχεδιασμός των στόχων και, της, και η επίτευξή τους από ένα κράτος στον διεθνή χώρο είναι μια περίπλοκη υπόθεση. Η κινήσεις των κρατών στον διεθνή χώρο είναι ανέκαθεν περιορισμένες από ποικίλους παράγοντες. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν οι άλλοι. Υπάρχουν άλλα κράτη τα οποία έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα με, το, με τα δικά μας πιθανόν και στην επίτευξη των δικών μας στόχων θα τους βρούμε α, α, α, αντιμετωπούς. Δεύτερον υπάρχουν υλικά χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος τα οποία περιορίζουν τις κινήσεις ενός λαού. Υπάρχουν βουνά, θάλασσες, ποτάμια... Έρημη και τα κτλ, στοιχεία τα οποία είτε βοηθάνε είτε δυσχεραίνουν την ε, επίτευξη των όποιων στόχων έχει θέσει ένας λαός. Η στρατηγική λοιπόν είναι ο τρόπος με τον οποίο ένα κράτος χρησιμοποιεί τη δύναμή του την οποία θα ορίσουμε αμέσως μετά για να πετύχει τους στόχους του. Η δύναμη ενός κράτους Καταρχάς έχει τρεις πτυχές. Η πρώτη πτυχή είναι η στρατιωτική ισχύς, η δεύτερη πτυχή είναι η οικονομική ισχύς και η τρίτη και περισσότερο, οφείλω να πω παραμελημένη, πτυχή της δύναμης ενός κράτους είναι πολιτιστική ισχύς. Η στρατηγική χρησιμοποιεί τα εξής εργαλεία. Μέσα, μέσα από τα οποία εργαλεία εφαρμόζεται αυτή η δύναμη. Υπάρχει, πρώτον είναι η συγκέντρωση πληροφοριών, αυτό το οποίο ονομάζουμε intelligence τα Άγγλικά. δεύτερον είναι η διπλωματία και τίτρον είναι η διπλωματική ισχύς. Η επιτυχής χρήση των εργαλείων αυτών στην εφαρμογή της δύναμης που έχει ένα κράτος είναι πολύ δύσκολη. Και επίσης είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει το κράτος ποιες πραγματικά είναι οι δυνάμεις του και εκεί είναι που γίνονται πολλές παρεμεινεύσεις και αδυνατούν Πολλές φορές οι άνθρωποι να κάνουν τη σωστή αυτογνωσία τους. Ιστορικά αποδεικνύεται ότι για να καταφέρει ένα κράτος να σχεδιάσει ένα συστηματικό τρόπο χρήσης των εργαλείων αυτών, δηλαδή πληροφορίες στρατιωτική και διπλωματική ισχύς, με μια λέξη στρατηγική, απαιτείται να έχει πολύ μεγάλη εσωτερική σταθερότητα, να υπάρχει μια υγιής κοινωνία και να υπάρχει μια πολύ καλή αυτογνωσία αυτής της κοινωνίας. Αυτό έχει περισσότερο σχέση με την πολιτιστική ισχύ και σκοπό σήμερα μέσα από αυτά τα οποία θα πούμε είναι να αναδείξουμε τη σημασία αυτής της ισχύς. σχετικά με τις σύγχρονες διεθνείς σχέσεις. Δυο λόγια. Το θέμα είναι ότι, όπως είπαμε, κάθε κράτος πρέπει να καταλάβει πολύ καλά πρώτα ποια, είναι, ποια είναι η δύναμη την οποία κατέχει. Στην, στην επόμενη φάση, αυτό το οποίο προσπαθούν όλοι οι παίκτες στο, στη διεθνή αρένα να κάνουν είναι να καταφέρουν να, να συγκεντρώσουν όση περισσότερη δύναμη μπορούν, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν ευκολότερα τη στρατηγική τους. Όσοι περισσότερη οικονομική και στρατηγική ισχύ έχει ένα κράτο, τόσο ευκολότερο είναι να παρακάμψει τα εμπόδια τα οποία βρίσκονται στην, μπροστά, βρίσκει μπροστά του στην επίτευξη των όποιων στόχων του. Υπάρχουν βέβαια και άλλες μορφές δύναμης, δυ, δύναμης τις οποίες, όπως είπαμε, παραβλέπουμε αλλά δεν είναι μόνο ότι τις παραβλέπουμε λόγω έλλειψης ή κακής αντίληψης πολλές φορές εξαρτάται από το τι θέλει τελικά ένα κράτος να πετύχει. Παραδείγματο χάρη, θα μιλήσω σήμερα για την εξωτερική πολιτική των ΙΠΑ των Ημενών Αμερικής όπου είναι ξεκάθαρο ότι η δύναμη αυτή, η σημερινή υπερδύναμη δεν ενδιαφέρεται και τόσο πολύ για την πολιτιστική της ισχύ να τη χρησιμοποιήσει με, την, με τον τρόπο και με το παράδειγμα το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από άλλες, από άλλες δυνάμεις η Αμερική βασίζεται κυρίως στην τεράστια στρατιωτική ισχύ της και στην απέραντη οικονομική τη ικανότητα η οποία βασίζεται στο φιλελεύθερο καπιταλιστικό οικονομικό σύστημα με αυτά τα δύο στοιχεία η Αμερική προσπαθεί να αντιγράψει το μοντέλο της αρχαία Ρώμης όπου θέλει να καταφέρει να κατακτήσει περισσότερα εδάφη απλά και μόνο στρατός, στρατό και καταλαμβάνοντας τα εδάφη αυτά. Η οικονομική δύναμη χρησιμοποιείται από την Αμερική για να διατηρεί τον καλύτερο στρατό του κόσμου και για να εξασφαλίζει την ευμάρεια των πολιτών της χώρας και κατά επέκταση την ικανοποίηση της κοινής γνώμης. Σε αυτό το πλαίσιο και η όλη κουλτούρα του Hollywood χρησιμοποιείται για να δικαιολογεί τον ρόλο του στρατού και την εξωτερική και γενικότερη πολιτική των ΙΠΑ. Η κοινή γνώμη με αυτόν τον τρόπο υπνοτίζεται. Ιδιαίτερα στις ταινίε που θυμόμαστε από την εποχή της δεκαετίας του 50 και του 60 εκείνες τεράστιες ρωμαϊκές κυρίως, ρωμαϊκής ας πούμε, ιστορικής, ναι. ιστορικού ενδιαφέροντος ταινίες Ben Hur και όλες αυτές Αυτός ο παραλληλισμός είναι πολύ κεντρικό στοιχείο της ε, αμερικανικής φιλοσοφίας της ε... Με τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία βέβαια Φυσικά το λένε ξεκάθαρα είναι πολύ χαρακτηριστικό. Και φυσικά ο κινηματογράφος σήμερα είναι ε, Το πιο πιστικό μέσο προπαγάνδας Που μπορεί να χρησιμοποιηθεί Όχι σήμερα, μιλάμε για τον 20ο αιώνα κυρίως Σήμερα ίσως είναι το ίντερνετ ας πούμε ναι. Αλλά νομίζω ότι για τον 20ο αιώνα Ήταν ε, το, ο κινηματογράφος του Μέσο προπαγάνδας, το βασικό Της τι, που ονομάζουμε αμερικάνικη Αυτοκρατορία ε, Συνέχισε, ε, όμως, Πιστεύω είναι. ότι Νομίζω ότι η στρατηγική αυτή που ακολουθεί η οποία Αμερική. Είναι στην πραγματικότητα αρκετά πρωτόγονη. Η, η ανθρωπότητα, πιστεύω, αξίζει κάτι πολύ καλύτερο. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν η σημερινή, η σύγχρονη υπερδύναμη να πηγαίνει τόσου αιώνε πίσω και να προσπαθεί να αντιγράψει μια αρχαία Ρώμη από την οποία πραγματικά κανεί δεν έχει να ζηλέψει τίποτα. Αλλά να προχωρήσουμε λίγο να πούμε και κάποια λόγια για τι ευρωπαϊκέ μεγάλε δυνάμει πολύ σύντομα, όχι ότι υπάρχει και κάτι ουσιαστικό βεβαίως ενδιαφέρον να πούμε, γιατί βλέπουμε τελικά ότι η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία από το τέλος, μάλλον μέχρι και το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ακολουθούσαν ακριβώς το ίδιο μοντέλο στρατηγικής που ακολουθεί και η Αμερική σήμερα. Από, την, από το τέλος του παγκόσμιου Πολέμου οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις έχασαν ε, τις ε, απικίες τις οποίες είχαν μέχρι τότε, από τις οποίες αντλούσαν και μεγάλη οικονομική δύναμη και από, σε αυτό βασιζόταν και μεγάλη στρατιωτική ισχύ τους και έτσι δεν μπορούν πλέον να βασίζονται στη μεγάλη στρατιωτική δύναμη για να έχουν ένα παγκόσμιο ρόλο τον οποίο φιλοδοξούν να έχουν. Οι Ευρωπαίοι λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι για να αντι την στρατιωτική ίσχυ, έχουν δώσει όλη τους την έμφαση πάνω στην οικονομική, ε, στο οικονομικό σύστημα και οφείλω να πω προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι όπως δημιουργήθηκε και εξελίχθηκε τα τελευταία 60 χρόνια, έχει γίνει μέσα σε αυτό το πλαίσιο να είναι δηλαδή ένα, μια πλατφόρμα άντλησης μεγαλύτερης οικονομικής δύναμης για αυτές τις τρεις μεγάλες δυνάμεις και μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα νομίζω όχι πολύ αυθαίρετο ότι τελικά οι Γαλλογερμανοί έχουν φτιάξει ένα οικονομικό ράιξ στην Ευρώπη σήμερα. Ωραία, στο σημείο αυτό πριν προχωρήσουμε στο κυρίως θέμα της εκπομπής μας που είναι η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας ε, σήμερα, ας, κάνουμε ένα, ας πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε και πάλι μαζί σας σύντομα. Αγαπητοί είστε συντονισμένοι στους 91,2 της Πυραϊκής Εκκλησίας και ακούτε την εκπομπή «Ραδιοκαταγραφές» τη ραδιοφωνική εκπομπή της Χριστιανικής Φιδιωτικής Ένωσης. Το απόψινό μας θέμα, όπως είπαμε, είναι το, θέμα, το ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, ένα θέμα της επικαιρότητα μετά και τις εκλογές της περασμένης εβδομάδος που έγιναν στην Τουρκία και την μεγάλη νίκη που πήρε πάνω από 50% του κόμματο του Ερ της νίκη θα λέγαμε. Ε, στο στούντιο μαζί μας όπως είπαμε και πριν είναι ο Γιάννης Ναδουλάκης ε, διεθνολόγος και πολιτικός επιστήμονας υποψήφιος διδάκτορ ε, ε, διεθνών ε, σχέσεων και τηλεφωνικά μαζί μας έχουμε την χαρά και την τιμή να είναι ο Σωτήρης Ομιτραλέξης στην παρέα μας πλέον ε, διαχειριστής της ιστοσελίδας του φοιτητικού αντιφώνου μιας ιστοσελίδα που για τους ανθρώπους που χειρίζονται το ίντερνετ και ασχολούνται με τα ζητήματα της σύγχρονης πολιτικής, θεολογικής και πολιτισμικής σκέψης είναι γνωστό, νομίζω, το φοιτητικό αντίφωνο. Ο ίδιος είναι φιλόλογος και υποψήφιο διδάκτορ φιλοσοφίας του ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. μα. Συνεχίζοντας λοιπόν την, έτσι, την αναφορά στο νεότερο και σύγχρονο παράδειγμα διεθνών σχέσεων, αφού αναφερθήκαμε στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ και μερικών ευρωπαϊκών δυνάμεων και τον γαλλογερμανικό άξονα όπως μας είπες Γιάννη πριν από λίγο, που έχει δημιουργηθεί, ας προχωρήσουμε. Στο, στο κατεξοχήν θέμα τη εκπομπή μα, στην Τουρκία, στην εξωτερική πολιτική τη Τουρκία σήμερα, αυτό που ονομάζουμε Δόγμα Νταβούτογλου, του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας και το δόγμα του Νεοοθωμανισμού ως παράδειγμα διεθνών σχέσεων. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ξεκάθαρα πράγματα. Το δόγμα Νταβούτογλου είναι μεγάλη σημασία, είναι μια σπουδαία καινοτομία στι σύγχρονε διεθνεί σχέσει. Και πριν προχωρήσω σε συγκεκριμένε προτάσεις να, να, να το εξηγήσω γιατί μέχρι σήμερα στη δυτική σκέψη οι θεωρίες διεθνών σχέσεων εξετάζουν τις δυνατότητες άσκησης στρατηγικής με, με, όπως, με τα δύο εργαλεία τα οποία προαναφέραμε μόνο δηλαδή με τη στρατητική ισχύ και την οικονομική ισχύ όλες οι θεωρίες ακολουθούν αυτή την Σκέψη. Το mm -hmm. μόνο στο οποίο ενδιαφέρουν είναι ότι υπερτονίζουν το ένα από τα δύο αυτά εργαλεία. Okay. Υπάρχουν προσεγγίσεις των διεθνών σχέσεων από κοινωνική και πολιτιστική πλευρά προερχόμενες που προέρχονται κυρίως από άλλες επιστήμες όπως είναι η κοινωνιολογία, η ψυχολογία. Αυτές όμως δεν, έχουν να, δεν ασχολούνται με την πρόταση ενός εναλλακτικού τρόπου διεθνών σχέσεων. Περιορίζονται απλά σε μια περιγραφή mm -hmm. και όπως είπα είναι περισσότερο κοινωνικού ενδιαφέροντος όχι διεθνολογικού προσεγγίσεις όπως ο κοινωνικός κονστρουκτιβισμός και ο μεταμοντενισμός το δόγμα ταβού το κάνει λοιπόν αυτό το βήμα προχωράει και δίνει μια πρόταση πολιτιστικής ισχύω. διατηρεί ο νεοοθωμανισμός θα λέγαμε τα εργαλεία της στρατιωτική ισχύς και της οικονομικής δύναμης πολιτιστικής δηλαδή και όχι Τόσο και όχι πολιτικής κυρίως Πρώτα πολιτιστικής Πολιτιστική θα το εξηγήσουμε πως Δηλαδή είπαμε ότι Ένα κράτος για, για να επιτεύξει τους στόχους του Στην περιφέρειά του ας πούμε Θέλει να σε, σε ένα έδαφος Εκτός των δικών του ορίων Να καταφέρει κάτι, οτιδήποτε Δύο είναι οι τρόποι Οι οποίοι παραδοσιακά και πρωτόγονα Ακολουθούνται Στέλνεις μέσα στρατό καταλαμβάνεις η σε ένα πολύ μεγάλο οικονομικό ποσό, αγοράζει σε εισαγωγικά το έδαφο. Υπάρχει ένα άλλο τρόπο. Με, με την πολιτισμική διείσδυση, αυτό το οποίο στην προηγούμενη εκπομπή αναφέραμε για το κίνημα του Φεντολάχ Γκιουλέν mm -hmm. στην, στην Αμερική. Αμερική. Στι Ηνωμένε Πολιτείε, με τα σχολεία που ιδρύει και. Τι γίνεται με τα τουρκικά σχολεία. Δημιουργεί αυτό ο άνθρωπο τι προποθέσει μια πολιτισμική διείσδυση, όχι απλώ στην περιφέρεια τη Τουρκία. Στην αντίπερα του Ατλαντικού έχει ήδη η Τουρκία πολιτισμικά προγεφυρώματα και στα Βαλκάνια με τις μουσουλμανικές μειονότητες τις οποίες ήδη υπάρχει ή προσπαθεί να δημιουργήσει και και στους λαθρομετανάστες και προσπαθεί να κάνει το ίδιο και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου μπορεί. Έτσι τι γίνεται. Βασίζεται αυτό στην πανισλαμική συνείδηση η οποία πρωτίστως για την Τουρκία είναι το πολύ βασικό στοιχείο της συνείδησης των ε, Τούρκων πολιτών οι οποίοι προερχόμενοι από διαφορετικές εθνότητες αυτό είναι που τους ενώνει όταν τους μισή. μιλήσεις για, για το Ισλαμ είναι πιο εύκολο να παρά Φυσικά. όταν μιλάς σε ένα και, με ένα κεμαλικό πλαίσιο εθνικιστικό κατάλαβε λοιπόν η Τουρκία ότι έτσι έχει την ευκαιρία να ασκήσει Καλύτερη, καλύτερα την κυριαρχία και την εξουσία της στη γειτονιά της, όπως έχει διατυπωθεί μάλιστα προσβλέπει σε κάτι ανάλογο με τη Βρετανική Κοινοπολιτεία θα λέγαμε δηλαδή πρώτα προσεγγίζει γειτονικές χώρες και γεωγραφικές περιοχές στις οποίες έχει προϋπάρξει η Οθωμανική παρουσία ε, mm -hmm. Σε πιο λεπτομέρειες όσον αφορά το δόγμα Ταβούτοβλου νομίζω ότι να μην προχωρήσουμε. Ας μην μπούμε ακόμα στα, στα βαθιά. Δεν ξέρω ε, αν θα πάνω θα αυτά, Ας ε, έτσι θέλουμε και από ένα σωτήρη την δικιά σου οπτική και σχολιάζοντας ε, ε, κυρίως αυτό το ζήτημα του, του νεοοοθωμανισμού στην Τουρκία και που έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με το, με το θέμα. Καλά ιδιαίτερα, κόψε κάτι. Έχει ω εξή, είναι σαφέ ότι η στρατηγική του νοοθωμανισμού, εμεί το αποκαλούμε οθωμανισμό, αλλά δικαιολογημένο. <σταλείως> του στρατηγικού βάθου, στρατηγική τη Ριν Λικ κατά τον Ταβούτογλου, είναι κάτι αφενό εντελώ καινούριο και αφετέρου μια πραγματικότητα. Δηλαδή, αντί για να το ξορκίζουμε στην Ελλάδα, πρέπει να καταλάβουμε ότι για την επόμενη δεκαετία ενδεχομένω, ίσω παραπάνω, μάλλον όχι λιγότερο, η Τουρκία θα πορεύεται με αυτήν την βαθύτερη σκέψη. Με αυτόν τον τρόπο σκέψη, αν θέλετε. Μέχρι το 2023, όπως έγραφε και στην τελευταία εκλογική καμπάνια ο, ο, του Ερντογάν. Ο οποίος σαρώνει, δηλαδή, αν δεν συμβούν ναι. πράγματα ιστορικώς τελείως... Παράξενα, όχι δεισεξήγητα αλλά παράξενα, τύπου εμφύλοι κλπ. Ο Νταβούτοβλου σαφώ θα ηγεμονεύει για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. <στι> να πω, σαν σημείωση, πριν προχωρήσω να πριν πω στον ίδιο τον Νταβούτοβλου, <στι> <στι> ε, ο το Ερντογάνι θέλει να είναι ο Πορτογάνι και ο το Νταβούτοβλου. Ε. Πριν πω για το ίδιο το βιβλίο του Νταβούτοβλου δύο πράγματα, αν θέλετε, γιατί αυτό είναι ένα από τα πουλερ το σημείωμα του βιβλίου, ότι να κοιτάξουμε λίγο πώ παράγεται πολιτική και με ήττα η... και πώ παράγονται πολιτικοί με όμοιρο γιώτα στην Τουρκία. Και να κάνουμε και την επόδυνη σύγκριση με την Ελλάδα. Αυγ ε, το δίπολο Ερντογάν τα βου γιατί μιλάμε για ένα δίπολο. Είναι σαφές ότι okay. αυτοί οι δύο σχεδιάζουν αυτή τη στιγμή μέντορα τα... και πνευματικού παιδιού, θα λέγαμε θεωρητικού και πρακτικού, oh, ή λαϊκού παιδιού, ηγέτη πάντα λαϊκού παιδιού ναι. και ναι, ναι, ναι. πανεπιστημιακού διανοουμένου. Ναι, ναι. Η πορεία του Ερντογάν είναι πραγματικά σαρπαστική. Ο τύπο αυτό που λέγεται κουλούρια στην Κωνσταντινούπολη. Στο Κατσίμπασι, σε, oh. μια... σε μια φτωχική. Ακριβώς. γειτονιά της Κωνσταντινούπολης ήταν ο ορισμός του φτωχόπαιδου που λέγεται χουλούργια εσωτερικός δηλαδή. μετανάστης με του γονεί του όπως η μισή Τουρκία που έχει στην Κωνσταντινούπολη και ακόμα σφάζουνε στι θρησκευτικέ γιορτές στα αρνιά μέσα στην στη Μεγαλούπολη Κωνσταντινούπολη που δεν έχουν μάθει τον αστικό τρόπο της ζωής <laughs> δεν έχει γίνει αυτή η μετάβαση για τα στήφη <laughs> που έρχονται από, τη... από τα βάθη της Ανατολίας στην Κωνσταντινούπολη Εδώ. και ε ε, λοιπόν, αυτό ο άνθρωπο ανήλθε γρήγορα στα αξιώματα και έφτασε σήμερα να είναι ο ηγεμόνας τη Τουρκία. Από, από δίπλα του έχει έναν διανοούμενο καθόλου τυχαίο, ο οποίο έχει φτιάξει εκ του μηδενό ένα νέο σχέδιο για την Τουρκία του μέλλοντο. Μια μεγάλη ιδέα για την Τουρκία. Δεν μπορούμε στα τελευταία 50 χρόνια να βρούμε κάτι στοιχειοδό συγκρίσιμο ή αντίστοιχο στην πολιτική ζωή τη χώρα μα, ενώ ελπίζω <Ρι> να μπορούμε να είμαστε πεπισμένοι ότι. Έχουμε τη δυνατότητα να βγάζουμε τέτοιου ανθρώπους. Έχω, Εδώ μια... Συγγνώμη, έχουμε τη δυνατότητα, είπες... Να βγάζουμε τρεις ανθρώπους. αλλά δεν είναι ότι το ανθρώπινο ναι. δυναμικό της Τουρκίας μπορεί να βγάλει τέτοια ανθρώπινη ποιότητα και εμεί δεν μπορούμε. Mm. Απλώς αυτούς που αναδικ... αυτοί που αναδεικνύουμε, δεν. Βέβαια έχει <στα> εκφραστεί ε, ανάλογε προσπάθειες, ας πούμε... Ε, Αρωμίου δόγματος εκφράστηκαν και στο παρελθόν. Είχε απαραίτητα στην εποχή του Μεντερές να μην πάμε τόσο πίσω, αλλά και στην δεκαετία του 80 πριν βγει το νέο σύνταγμα των. Τον... υπήρχε ε... το, το δόγμα, όχι το δόγμα, η προσπάθεια η παντουρκική του Τουργούτο άλλη τη δεκαετία του 80. Να με συγχωρήσετε. Μιλάμε, υπάρχουν υπάρχουν σαφώ ομοιότητε ε, στον, στον παντουρκισμό και στο δόγμα, αλλά υπάρχουν και σαφεί διαφορέ. Θε να μα πει περισσότερα γι' αυτό. Ε, να το θέσω έτσι, εκείνο ήταν πραγματικά, τα προηγούμενα σχέδια, ήταν μια χρήση της ε, θρησκείας, έτσι καθαρά πακτική, μια χρήση της θρησκείας περισσότερο και λιγότερο μιας βαθαίως πολιτισμικής έννοια, για την δόμηση μιας κοινότητας, αθηνό κοινότητας, έχουμε κάτι κοινό, όχι μόνο ανάμεσα στο τουρκικό έθνος που το πολύ ασπασμένο, αλλά και με όλους τους Ισλαμικούς ή τουρανικούς πληθυσμούς ή ευρύτερα τουρκικού. Τώρα διαφορετικό. Πριν από τα συμβεβαιότητα ε, τη, η θεωρία του Ταβούτοβλου συνοψίζεται στην ρήση του η στρατηγική, συν, mm -hmm. η στρατηγική ναι, συνείδηση ναι. πρέπει να στηρίζεται στην ιστορία. Έτσι. Ενώ ο στρατηγικό σχεδιασμό στην καθημερινή πραγματικότητα. Έτσι. Αυτό το η στρατηγική συνείδηση πρέπει να στηρίζεται στην ιστορία, δεν, απαντάτε, δεν απαντά συγγνώμη, στον ε, παντουρκισμό. Εκεί είναι. Π... Όλοι οι περίπου Τούρκοι yeah. κατά προσέγγιση Τούρκοι ή ενδεχομένω Τούρκοι, α ενωθούμε και ας γίνουμε μια ενδιαφέρουσα το... πολιτική ενότητα. Το έχει δέσει πολύ καλύτερα. Όχι, είναι πολύ πιο. Είναι η πρόταση Νταβούτογλου είναι προσγειωμένη. Η υπαρκτή πρόταση βασίζεται σε, υπαρκ... σε πραγματικά δεδομένα. Είναι πιο, πολύ πιο ρεαλιστική από οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, καταρχά προσβλέπει σε έναν ηγεμονικό ρόλο τη Τουρκία στο μουσουλμανικό κόσμο. Έτσι. Νομίζω και... ότι το προσβλέπει αυτό όχι μόνο στον κόσμο, που πούμε, στην ασιατική πλευρά της, του Ισλαμικού κόσμου ή στην αφρικανική πλευρά, αλλά ακόμη και στην ευρωπαϊκή, ξεκάθαρα. <χαι> και όπως προσπαθεί να δημιουργήσει προκευθερώματα και άλλο. Ο Νταβούτο <χαι> Γλίνς προσπαθεί να φτιάξει, το λέει ξεκάθαρα στο mm -hmm. στατιωτικό βάθο. μία παγκόσμιο υπερδύναμη, όχι μία περιφερειακή υπερδύναμη. Δεν αναφέρεται σε κάτι. Εμείς το παρεμβηνεύουμε όσο και λέμε αν δεν γίνει δυνατό στην περιοχή. Είναι πολύ πιο μεγαλοειδεατικά τα σχέδιά του. Εξάλλου είναι ήδη δυνατό στην περιοχή. Μπήκε στο G20. Να ακριβώς βεβαίως. Και πριν τι ε, επαναστάσει, εν πάση περιπτώσει της ε, Μέσης Ανατολής Είχε και όλα τα φόρτα για να είναι ο μεσάζον τη Δύση στο Ισλάμ. Τώρα αυτό έχει κάπως αλλάξει, γιατί μπορούν ακριβώς. να ξεπηδίσουν δυτικού τύπου καθεστώτα σε αυτέ τι χώρε, Οπότε χάνει την πρωτοκαθεδρία τη Ισλαμική χώρα με δυτικού τύπου καθεστώ. Συνέχισε, ναι, να μην σε διακόψω. Ναι, ε, θέλω να σα πω δύο-τρία πράγματα για τον Βούτο που έχω μαζέψει εδώ πέρα. Πριν, πριν από αυτό, επειδή είπε για τα προβλήματα αυτή τη στιγμή στα καθεστώτα, τα υπόλοιπα τα, τα γειτονικά. Να πούμε ότι έχουν δημιουργηθεί πολλά πολλά θέματα και με τη Συρία όπου πολλοί μετανάστες με τις αναταραχές που υπάρχουν περνάνε προς την Τουρκία και με το Ισραήλ που επίκειται και νέα αποστολή της Τουρκίας προς την Λωρίδα της Γάζας και αρχίζουν αυτές οι σχέσεις εκεί με το μουσουλμανικό κόσμο, με το Ισραήλ να είναι κάπως όπως είπαμε και... και επίσης το κουρδικό είναι ένα μεγάλο ζήτημα και ένα μεγάλο στίχημα θα λέγαμε για την τουρκική εξωτερική πολιτική, για το αν θα αποφύγει τελικά την εμφύλια σύγκρουση μέσα, στην, μέσα στη χώρα. Σαφώς και η Τουρκία γενικώς και ο Ερντογάνι ειδικό αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα και να αντιμετωπίζουν και κάποια μεγαλύτερα προβλήματα στο μέλλον. Αλλά ας mm -hmm. μην γελιόμαστε, όπως τα λέγαμε έτσι σε ελληνικά του δρόμου, ο τύπος παίζει απίστευτη μπάλα. Έτσι, ναι. ε, το τι έχει επιχειρήσει και το τι έχει πετύχει και ποια δυναμική για τη χώρα του έχει δημιουργήσει γεννήσει αυτός ο άνθρωπος είναι άξιο Ζήλια, να το θέσω έτσι, με δημιουργική yeah. ζήλιας, να ξεπετάξουμε κι εμείς κανένα τέτοιο. Mm. Mm. Όπως μας είπε ο κ. Σουζούνογλου στην προηγούμενη εκπομπή, ε, ε, μας είπε ότι πριν από 10 χρόνια δεν μπορούσε κανεί να φανταστεί ότι ε, εν ενεργεία στρατιωτική θα κάθονταν στο σκαμνί του κατηγορουμένου ε, με κατηγορίες ότι εμπλέκονται στο παρακράτος κλπ. Και, και Μιλάμε ότι έχει αλλάξει η νοοτροπία πλέον στην γη χώρα. και εμείς δεν έχουμε φάει χαμπάρι, αργήσαμε πάρα πολύ να καταλάβουμε τι γίνεται. Να σημειωθεί δε ότι αυτό είναι και μια επιστροφή στο φυσιολογικό για την Τουρκία. Δηλαδή η εικόνα της Τουρκίας, της Κεμαλικής που μια μαντήλα ήταν δισεύρετη. Είναι, είναι, είναι. Δεν ήταν η φυσιολογική, ε, δεν ήταν ο φυσιολογικός πολιτισμικός αέρας της Τουρκίας. Είναι. Βγάζοντα αυτήν την βεβαιασμένη δυτικότητα που είχε εισαγάγει ο Κεμάλ επιστρέφουν στο πραγματικότητα αυτό αυτό για όσους θεωρούν τους εαυτούς τους εχθρούς τους καθιστά πολύ πιο επικίνδυνος ένας άνθρωπος που ξέρει τον εαυτό του καλύτερα είναι πιο ικανός άρα πιο επικίνδυνος για αυτούς που θεωρούνται εχθροί του ή που θεωρούν τους αυτούς τους ως εχθροί του ε, να... λοιπόν να ρωτήσω λοιπόν, κάτι ναι. ε, Σωτήρη εγώ πιστεύω ότι αυτή, αυτή η επιτυχία τη της, εμφάνιση Νταβούτογλου στην Τουρκία πρέπει κατά μου, να χρεωθεί στο πολιτικό σύστημα της Τουρκίας και αντίστοιχα η δική μας αποτυχία να χρεωθεί στο δικό μας πολιτικό σύστημα. Και νομίζω δηλαδή, ότι. Ναι, συνεχίζω. Δηλαδή ότι η δική μας, το δικό μας πολιτικό σύστημα εμποδίζει τέτοια φαινόμενα να, να, να διχθούν. τι mm είναι -hmm. πολιτικό σύστημα διευκίνησε το εννοείς κομματοκρατία εννοείς σύνταγμα εννοείς ο αυτό το οποίο έχουμε διαμορφώσει ως δημοκρατία με τα κόμματα, το κομματικό σύστημα και το σύνταγμα όπως είναι διαμορφω... δεν νομίζω ότι ήταν πιο ευνοϊκά είναι... δεν νομίζω ότι ήταν πιο ευνοϊκά στην Τουρκία πάντως εκ του αποτελέσματος πιστεύω ότι είναι ε, στην Τουρκία σε έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια 14.000, 17.000 δολοφονίες με άγνωστο δράστη εμέσως πολιτικού χαρακτήρα. Όχι. Τα πράγματα είναι μάλλον πιο δύσκολα είναι, στην Τουρκία. Είναι χειρότερα. Απλά είναι να... Συγγνώμη, ο Ερντογάν πήγε φυλακή. Έτσι. Όχι επειδή έκλεψε κουλούρια, αλλά επειδή έκανε την πολιτική που κάνει. Ε, δεν νομίζω ότι κανεί Έλληνα διακινδυνεύει επειδή κάνει σωστή πολιτική. Να βρεθεί φυλακή από του πολιτικού του αντιπάλου του 2011. Ναι, ρε. Δηλαδή, αλλά... Μην προσπαθήσουμε να φορτώσουμε είναι... το πολιτικό σύστημα τη δική μα ψευδή, δηλαδή, α... γεγονό ότι δεν είμαστε ικανοί να εκλέξουμε πέντε Οι οποίοι άνθρωποι υπάρχουν, δηλαδή, δεν είναι σε θέμα. Αυτό βέβαια μα πηγαίνει στην αμέσω επόμενη συζήτηση που θέλουμε να κάνουμε για την δική μα κατάσταση. Εγώ πιστεύω ότι δεν, δεν μπορεί ένα Έλληνα πολιτικό ο οποίο έχει αξία. Να εκλεχθεί, να βρεθεί δηλαδή σε, σε θέση να έχει τη δυνατότητα να, να κάνει πράξεις Α βάλουμε μια. Δεν εκλέγονται άνθρωποι οι δεν είναι καθόλου ικανή. Μια σε αυτό το σημείο. Α πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε αμέσω μαζί σα με το συγκεκριμένο ερώτημα και τη συνέχεια προς την ε, αναφορά στην ελληνική λοιπόν κακοδαιμονία όπω ε, ακριβώ την παρουσιάζουμε. Αγαπητοί ακροατέ τη Πυραϊκή Εκκλησία, ε, ακούτε την εκπομπή ραδιοκαταγραφέ. Το θέμα μα σήμερα είναι η εξωτερική πολιτική τη Τουρκία ε, στο σήμερα. Στο στούνδιο μαζί μα είναι ο Γιάννη Δανδουλάκη, ενώ στη τηλεφωνική, στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή είναι ο, ο Σωτήρη Μητραλέξη, διαχειριστή του φωτι, φοιτητικού αντιφώνου. Ε, και έτσι ανταλλάσσουμε απόψει για, για το δόγμα Νταβούτογλου, το Ιωάννη το νέο δόγμα του στρατηγικού βάθους νέο για μας, δηλαδή που το ανακαλύψαμε τώρα και έτσι θα θέλαμε πριν προχωρήσουμε αν είναι εύκολο Σωτήρη να μας πεις κάποια πράγματα για το τι τελικά λέει στο βιβλίο του αυτό το <χαι> πολύ διαφημισμένο και πολύ αναφερόμενο βιβλίο του εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία που τα ελληνικά γράμματα και η ελληνική πολιτική το ανακάλυψε πρόπερση νομίζω Ναι ναι ακριβώ. Φαγούς, ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Ε, λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το βιβλίο αυτό βγήκε το 2001, έχει πάρα πολλές εκδόσεις στην Τουρκία, έχει γεβαστεί πάρα πολύ και είναι ένα πρακτικό, αν θέλετε, δηλαδή αφενός είναι ένα πρακτικό how-to <laughs> <laughs> της yeah. προτινόμενη από τα βουτουργικής διπλωματίας. <laughs> Παράλληλο όμως είναι και ένα ογκώδες, ακαδημαϊκό, δύσκολο σύγγραμμα, στριφνό θα έλεγα σύγγραμμα, Δυστυχώ θα κάνει ακόμα πιο τρυφνό η κακή μετάφραση, ε, στα ελληνικά. Στριφνό σύγγραμα πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων. Ε, να σημειωθεί ότι σκιώδε παρελθόν αυτού του βιβλίου είναι η διδακτορική του διατριβή, η οποία εξεδόθηκε στα αγγλικά αποκλειστικώ, το Εναλλακτικέ Κορμοθεωρίε που βγήκε στην Ελλάδα. Αυτό ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με το φιλοσοφικό πολιτισμικό υπόβαθρο τη μελλοντική για τον Ταβούτο Γκλου δημιουργία μια θεωρία στρατηγικού βάθου και νέου η βιτρίνα του Νταβούτογλου είναι, τι λέγεται ας πούμε, στα διεθνή μέσα, είναι τα μηδενικά προβλήματα με τους γείτονες. Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Ακούτε. Ναι, ναι, ναι. Ακούγεται ναι, ναι. πάρα πολύ ωραίο. Τι ωραία, δεν θα υπάρχουν προβλήματα, θα είμαστε φίλοι, ιστορίες, θα, θα μειωθεί η τουρκική επιθετικότητα. Δεν είναι έτσι και ο ίδιος ο Νταβούτογλου δηλώνει με, το, με τα αποσπάσματα που θα σας πω ότι δεν είναι έτσι. Ε, ε, μηδενικά προβλήματα με τους γείτονες, σημαίνει ότι αν οι γείτονες κάνουν ό,τι που πούμε, θα έχουμε μηδενικά προβλήματα μαζί τους. <χαι> ε, σας διαβάζω εδώ τη βιτρίνα από ένα άρθρο στην, Καθημερινή, στην Ελληνική Καθημερινή, στις 10 Μαρτίου του Τρέχοντος, του, <χαι> ε, του Ενεστώτος, ενή αυτού, το οποίο λέγεται ένα νέο πρότυπο για τι ελληνοδουργικές σχέσει. Λέει... Ο Αχμενταβούτοβλου. Α αδράξουμε λοιπόν την ευκαιρία να γεφυρώσουμε τι σχέσει μα με στόχο τη δημιουργία ενό προτύπου που θα καταστήσει στην Ανατολική Μεσόγειο μια περιοχή ειρήνη και ευημερία. Καλή παράλληλα, στρατηγική μα θα πρέπει να είναι η μετεξέλιξη του Αιγαίου σε μια θάλασσα φιλία και διασύνδεση περιφερειακών κόμμων. Ιστορίε, ζωέ, α οικοδομήσουμε μαζί το μέλλον μα. Η Τουρκία είναι έτοιμη να βαδίσει αυτό το μονοπάτι στο πλευρό τη Ελλάδο. Παράλληλα, γράφουμε σαφήνεια στο στρατηγικό βάθο ότι. Ε, Τυχόν προκλήσει κλπ. θα απαντηθούν με όση ισχύ πρέπει. Κάπου γράφει. Βιώς. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, ε, και τώρα για τη σχέση με την Ελλάδα, τι φιλικέ σχέσει με την Ελλάδα. Πώ βλέπει μια χώρα σαν την Τουρκία τι τη σχέσει με μια χώρα σαν την Ελλάδα και τι σημαίνει φιλικέ. Διαβάζω από τη σελίδα 229 του ζαντιγικού βάθου. Το έχω μπροστά μου. Καταβάλλονται προσπάθειε προκειμένου η Τουρκία να συνηθίσει να ζει κατά τακτά χρονικά διαστήματα εντάσει με την Ελλάδα και τη Συρία. Κάτι το οποίο είναι σαν να προπονείται ο Παλαιστίνο βαρέων βαρών, δηλαδή η Τουρκία, να αντιμετωπίσει κατηγορίε μεσαίων βαρών. Αυτό έχει ω συνέπεια η χώρα, η Τουρκία, να μην μπορεί να εκμεταλλευτεί το μέγιστο των δυνατοτήτων τη. Well. Προσέξτε, η Τουρκία πλέον είναι υποχρεωμένη να αναβαθμιστεί, ώστε ανερχόμενη σε υψηλότερη κλίμακα να θεωρήσει τη σχέση τη με αυτέ τι χώρε, Ελλάδα-Συρία, ω υποδεέστερα στοιχεία με την άσκηση έναντι αυτών πολιτικών αφιψηλού ξεκάθαρα το λέει. Αυτά είναι τα μηδενικά προβλήματα μάλιστα, ε, μάλιστα. Παραπέρα Θα εκμηδενίσουμε τους αντιπάλους Τα νησιά του Αιγαίου Σελής 268 Προσοχή Μιλάμε για το επίσημο Δευτέρη <laughs> Της νέα ε, τουρκής εξωτερικής πολιτικής Και διπλωματίας Δεν είναι κάτι απόρριτο δεν είναι Ακριβώς το γεγονό ότι. και μάλιστα πολείται αυτό, δηλαδή πλασάρεται ω η φίλη των λαών και mm. τα κοινωνικά προβλήματα. Το γεγονό ότι. διαβάζω το βούτοβουλ. το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των νησιών του Αιγαίου βρίσκεται υπό ελληνική κυριαρχία αποτελεί το σημαντικότερο αδιέξοδο τη πολιτική τη εγγύη θαλάσσια περιοχή Τουρκία. Να το ξαναδιαβάσω, δεν χρειάζεται. Oh. Το γεγονό ότι Don't τα αρχαία είναι ελληνικά είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για την Τουρκία. Προσοχή. Η βασική πηγή προβλήματο στο Αιγαίο είναι η αγεφυρωτη αντίφαση μεταξύ της γεωλογικής και γεωπολιτικής πραγματικότητας και του ουσίουτος καθεστώτος. Δηλαδή, αυτά τα νησιά θα έρθουν ένα δικά μα τουρκικά, αλλά κάτι έχει γίνει κάποιο νομικό τερτύπη και είναι των άλλων. Αλλά αυτό φυσικά είναι ένα πρόβλημα να διορθωθεί. Το γεγονός ότι τα νησιά του Αιγαίων είναι φυσική προέκταση τη γεωλογική δομή τη Χερσονήσου της Μικράς Ασίας. Φυσική προέκταση. Και λοιπά κλπ λοι ε, για το την Κύπρο 12, έχει κάποιο... Έχει, γιατί, για τα, πούμε, τα πούμε, Ναι, ναι, ναι. Για, Στην ε, σελίδα 272 συνεχίζεται το σκεπτικό και λέει «Η Τουρκία, εξαιτίας των προηγούμενων σοβαρών διπλωματικών παραλήψεων, έχει ήδη φτάσει στο ίστατο σημείο υποχωρήσεων στο Αιγαίο. Ε, η τουρκια εξαιτία των προηγουμενων σοβαρων διπλωματικων παραληψεων εχει γνωμονούσε, η Τουρκία υποχωρούσε». Μετά από αυτό, κάθε συμβιβασμό που θα γίνει μπορεί να έχει σοβαρέ συνέπειε που ενδέχεται να φτάσουν ακόμα και ω την εξαφάνιση του ζωτικού, χω... του ζωτικού χώρου. Ζωτικό χώρο είναι χιτλερική έννοια, Ακριβώς από το Μάνι Κάμπ, τη Τουρκία στο Αιγαίο και κατ' επέκταση του χώρου που κινείται στον αξονα Μεσόγειος Μεσόγειο-Εύξυνο Φόντ. Δηλαδή, οι Τούρκοι βλέπουν την τρέχουσα πολιτική του για μα απόλυτα διεκδικητική και επιθετικά διεκδικητική στο Αιγαίο ω απόλυτη υπαναχώρηση. Που δεν μπορεί να συνεχιστεί και δεν μπορεί να προχωρήσει. Και όλα αυτά δέκα χρόνια πριν έχουν εκδοθεί και την περίοδο τη διαφημισμένη ελληνοτουρκική φιλία. Συνέχισε όμω, να μην σε διαβάσει. Και ενώ ήταν απλώς σκιώδη σύμβουλο του, του Πρωθυπουργού τη Τουρκία. Όχι, δεν ήταν καν Πρωθυπουργό τότε, ήταν το 2001. Δεν ήταν. Ναι, το 2001 τίποτα. Ακόμη ε, δεν είχε Και τώρα είναι Υπουργό Εξωτερικών. Mm -hmm. Και ενδεχομένω να αναδειχθεί αυτό το δίδυμο σε πρόεδρο και Και Πρωθυπουργό, και πρωθυπουργό mm -hmm. Πολύ Σε σχέση με τι μειονότητε. Δια σελίδα 200. Η βάση της πολιτικής επιρροής της Τουρκίας στα Βαλκάνια είναι τα οθωμανικά κατάλοιπα που είναι οι μουσουλμανικές κοινότητες. Συνεχίζει στη σελίδα. Στο νομικό αυτό πλαίσιο η Τουρκία πρέπει να επιδιώκει συνεχώς την εξασφάλιση εγγυήσεων που θα της παρέχουν το δικαίωμα παρέμβασης στα ζητήματα που αφορούν τις μουσουλμανικές μειόνότητε των Βαλκανίων. Ακούστε και αυτό. Η νομιμότητα, θεωρείται δεδομένη νομιμότητα, το αποτελεί ένα εντυπωσιακό παράδειγμα στη σύγχρονη εποχή, κατέστη δυνατή εντό ενό τέτοιου είδου νομικού πλαισίου. Ο Αττήλα προβάλλεται εδώ από τον Ταβούντογλου ω ε, υπόδειγμα και παράδειγμα του πώ μπορεί η Τουρκία να ε, βρει τα δίκαια τη. Σε όλε τι χώρε τη Ευρώπη. Οπουδήποτε υπάρχουν μουσουλμανικοί ε, πληθυσμοί, μουσουλμανικές μειονότητες. Πάντω, δόξα τω Θεώ, στην Ελλάδα έχουμε αρκετέ. Ε, λοιπόν, για την Κύπρο και τελειώνω. Πρώτα απ' να σα πω μία περιγραφή mm -hmm. τη Κύπρου. Τη mm -hmm. γεωπολιτική σημασία ναι, τη Κύπρου, ναι. που αν τη διέπρατε Έλληνα, θα θεωρείται ο μέσο μη ρεαλιστικό εθνικιστή, μεγαλοειδέάτη κλπ, κλπ, mm -hmm. κλπ. Σελίδα 274. Η Κύπρος, που βρίσκεται μεταξύ των στενών που χωρίζουν την Ασία από την Ευρώπη και τη διόρυγες του Σουέζ, η οποία χωρίζει την Ασία από την Εφρική, επέχει επίση τόπο μια σταθερή βάση και αεροπλανοφόρου που είναι σε θέση mm -hmm. να ελέγχει τις περιοχές του Περσικού κόλπου και τη Κασπία και τι εισαρτηρίε του Άντεμ και του Ορμούζ. Οι οποίε αποτελούν τι σημαντικότερε υδάτινε περιοχέ που συνδέουν Ευρασία και Αφρική. Δεν μπορεί κανεί να παραβλέψει τη στρατηγική θέση τη Κύπρου. Μια χώρα που παραμελεί την Κύπρο δεν είναι δυνατόν να έχει έναν αποφασιστικό λόγο στι παγκόσμιε και περιφερειακέ πολιτικέ. Προσέξτε, μια χώρα που παραμελεί την Κύπρο, δηλαδή οπουδήποτε και να είναι η χώρα αυτή, δεν είναι δυνατόν να έχει έναν αποφασιστικό λόγο στι παγκόσμιε και περιφερειακέ πολιτικέ. Εδώ έχουν λόγο οι Βρετανοί που είναι στην Εξηγούνται πολλά. Εξηγούνται τα άπειρα εκατομμύρια που τεκμαρτώ πλέον εδόθηκαν για το, το ΝΕΣΤ σχέδιο Ανάν. Δεν μπορεί να είναι δραστήριε παγκόσμιε πολιτικέ, γράφει ο Τον Βουδουβλού το σελίδα 275, διότι αυτό το μικρό νησί κατέχει μια θέση που μπορεί να επηρεάσει άμεσα του στρατηγικού συνδέσμους μεταξύ της Ασία και τη Αφρική, τη Ευρώπη και τη Αφρική και τη Ευρώπη και τη Ασίας. Και δεν μπορεί να είναι δραστήριε πολιτικέ, διότι η Κύπρο. Διό, διό, διό, διό, διό, η Κύπρο με την ανατολική της άκρη ομοιάζει με βέλος στραμμένο προς τη Μέση Ανατολή και με τη δυτική της άκρη συγκροτεί τον θεμέλιο λίθο των στρατηγικών ισορροπιών της Ανατολικής Μεσογείου, των Βαλκανίων και της Βόρειας Αφρικής. Τέσσερις σελίδε μετά, ακόμη και αν δεν υπήρχε ούτε ένας μουσουλμάνος τούρκο στην Κύπρο, η Τουρκία όφιλε να διατηρεί ένα κυπριακό ζήτημα. Σοχή. Ακόμη mm. και αν δεν υπήρχε. Μάλιστα. Και ένα Τούρκο να μην υπήρχε, εμεί θα έπρεπε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πάρουμε την Κύπρο. Οι Τούρκοι. Καμία χώρα δεν μπορεί να μείνει αδιάφορη σε ένα τέτοιο νησί που βρίσκεται στην καρδιά του εξωτικού τη χώρου. Η Τουρκία είναι υποχρεωμένη από στρατηγική άποψη να ενδιαφέρεται για την Κύπρο πέραν του ανθρωπίνου παράγοντα. Αποκα... Δηλαδή, ο ίδιο ο Υπουργό Εξωτερικών έχει αποκαλύψει πως όλα αυτά περί τη προστασία των, των, των Τουρκοκυπρίων είναι τουρκιστή φερετζέ. Το λέει ο ίδιος, το λέω εγώ. Μάλιστα. Ναι. Είναι ξεκάθαρος. Είναι σαφής ξεκάθαρος <laughs> και διάφορα κοφόνια εδώ πέρα που νομίζουν ότι και, με διά, και διάφορες ομάδες πίεσης που mm -hmm. μας τον προτείνουν ως απαστράπτων τα σωτήρα και τη Ελλάδας. Φυσικά εφόσον δεν έχουμε εμείς Και Συγγνώμη, αλλά πρέπει να υποθεί αυτό. Το ΕΛΙΑΜΕΠ, το, το λεγόμενο, mm -hmm. δεν, δεν βγήκε το καν να πει μία ωφελόμενη συγγνώμη για το γεγονό ότι μα έτρεμε στη Μούρη 10 χρόνια τώρα, συγγνώμη, γιατί 20, 20 χρόνια τώρα από το 90, ιστορίε περί του εκδημοκρατισμού, του εξευρωπαϊσμού της Τουρκίας, που θα την καταστήσουν άκακι σαν αγαπάκι δωματίου. Έχιστε. Γράφει αυτά ο Υπουργό Εξωτερικών και αντί για να πούν έστω, παιδί μου, συγγνώμη. Τον καλούν σε ιδιωτικέ συνεδρίες που έχουμε μαρτυρίες ότι κάθεται γύρω του σαν μαθητούδια για να ακούνε με το στόμα ανοιχτό τι θα πει. Οι Έλληνε του Ελιαμέτ. Και η επίσημη πολιτική ηγεσία τον αφήνει ελεύθερα να κάνει περιηγήσει και στην δυτική θράκη, στην ελληνική θράκη. Αλλά ναι, βέβαια, ένα άλλο ζήτημα πέρα, είναι το πέρα, ποιο πέρα, έχει πάνε. την ευθύνη που κάνοντα περιηγήσει ο Νταβούτοβλου και ο στη Δυτική Θράκη κάνουν περιηγήσει αν είναι σε τουρκικό έδαφο. Δεν έχει ο την ευθύνη Ακριβώς. που αφήσαμε τα πράγματα να γίνουν έτσι και που η Ελλάδα έχει αφήσει να υπάρχει προξενείο ξένη χώρα σε χώρο <χω> που δεν υπάρχουν υπήκοοι αυτή τη χώρα. Ακριβώ. Σύμφωνα με την συνθήκη τη Λοζάνης υπάρχει ελληνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη, χριστιανική ελληνική, αλλά μουσουλμανική και όχι τουρκική στη Θράκη. Σύμφωνα με την, με την συνθήκη τη Λογάννης δεν μπορεί να υπάρξει μειονότητα τουρκική ε, στην Ζράκη. Άρα το προξενείο αυτό εξυπηρετεί ποιου. Και με αυτό το ερώτημα ας βάλουμε μια ανωτελεία στα, στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας και ας περάσουμε ε, στο τι γίνεται στην Ελλάδα σήμερα. Στι, σε αυτή την εξωτερική πολιτική ανύπαρκτη ή ελάχιστα υπαρκτή το τι γίνεται σε εμά. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα σε σχέση με την εξωτερική α, πολιτική α, της Ελλάδος. Ακριβώς, ε, πολλοί νομίζουν ότι έχουμε κάποιο σχέδιο εξωτερικής πολιτικής και δεν πετυχαίνουμε σε αυτό, γι' αυτό δεν καταφέρουμε να γίνουμε διεκδικητικοί και γινόμαστε πάρα πολύ παναχωρητικοί. Δεν είναι έτσι. Υπάρχει συγκεκριμένη στρατηγική, ε, την οποία σπάζονται κάποιοι πολιτικοί πολιτικο πολιτικο χώροι, δηλαδή και μία μειοψηφία των πολιτών, η οποία είναι ότι αν είμαστε καλά παιδιά, δεν λέμε ποτέ όχι σε κανέναν, Είμαστε απολύτω αρεστοί στι μεγάλε δυνάμει χωρί καμία απολύτως αντίρρηση. Θα πάμε μπροστά, θα επιβιώσουμε, διότι βλέπουν την, το ελληνικό κράτο αφελό, που μόνο έτσι μπορεί να επιβλέψει. Είναι σημαντικό αυτό γιατί μερικέ φορέ έχουμε την αίσθηση ότι θέλουν, αλλά δεν μπορούν. Όχι, είναι στρατηγική. Τα δίνουμε όλα γιατί έτσι πρέπει. Ε, Ακούγεται να... λίγο προδοτική, βέβαια, αυτή η στρατηγική, αλλά ας αφήσουμε αυτή την αφελή σκέψη να βράζει την αφελειά τη και συνέχισε. Ναι όχι συγγνώμη υπάρχει τώρα μικρό αρτιγενές και προσωποπαγές κόμμα οι οπαδοί του οποίου στο διαδίκτυο σαφώς το λένε ότι μόνο λέγοντας ναι μεγάλες δυνάμεις μπορεί σε όλα μπορεί η Ελλάδα να προχωρήσει το λένε ομά και το λένε όχι μόνο για οικονομικά αλλά και για ζητήματα Συγγνώμη να προχωρήσει σε, σε συγκεκριμένους στόχους ε, ποιου θυμάστε ε, τι έλεγε ο δικτάτος ότι ε, παραλάβαμε ναι. την Ελλάδα στο χείλος του κρίμου και κάναμε ένα βήμα μπροστά ε, με αυτή την ας... έννοια να προχωράνε ναι. <laughs> Πολύ καλά. Α, α, Ας μην το προχωρήσουμε όμως ας πούμε τι προτάσεις υπάρχουν τέλος πάντων από κάποιους ε, είτε ανθρώπους είτε ομάδες ανθρώπων που, ε, τουλάχιστον ως ανάχωμα σε αυτή την πολιτική της Τουρκίας ο Βασίλη Μαρκεζίνης έγραψε ένα βιβλίο για μια νέα, εξωτερική, μια νέα εξωτερική πολιτική για την Ελλάδα. ή για μια νέα εξωτερική πολιτική για την Ελλάδα. Το βιβλίο αυτό, με σαφήνεια, προσπαθεί να είναι καλά. Προφανώ μια αντιπρόταση στο υπάρχον κενό, αλλά αφετέρου μια απάντηση στο όραμα τα βούτωνου. Δηλαδή, νέα εξωτερική πολιτική εσεί, νέα εξωτερική πολιτική κι εμεί. Με τη μεγάλη διαφορά, βέβαια, ότι η μία έχει υιοθετηθεί ενθουσιοδό και η άλλη απλώ κάθεται στα ράφια των βιβλιοπολίων. Το βιβλίο αυτό είναι καλό, με ποια έννοια. Είναι όντως μια ρεαλιστική, τι εννοώ ρεαλιστική, όχι όπω το εννοούν κάποιοι πολιτικοί, δηλαδή ενδοτική, ενώ πραγματοποιήσιμη εκδοχή των ελληνικών εξωτερικών σχέσεων, των ελληνικών διεθνών σχέσεων. Δομημένη, ρεαλιστική, όχι απλουστευτική, mm. ε, ανά πάσα στιγμή υιοθετήσιμη, θα έλεγα η οποία βέβαια είναι αυτό ακριβώς που υπόσχεται και όχι κάτι παραπάνω. Είναι μια πρόταση για νέα εξωτερική πολιτική. Ο Νταβούντεουλου, όπως είπαμε και πριν, προσφέρει μια νέα μεγάλη ιδέα. Δηλαδή είναι συνολικό το πακέτο, τα έχει όλα μέσα. Ε, ταυτότητα του Τούρκου, πολιτισμική συνέχεια, ιστορική συνέχεια, τα πάντα. Κάτι που, στο οποίο υπολείπεται το βιβλίο του, να του κοιτάξτε, Μαρκέζη. Να υπολείπεται. Δεν είναι αποτυχία του βιβλίου, γιατί δεν είναι στόχο του βιβλίου. Υπολεί, Ακριβώ, υπολείπεται στο ρόλο του οράματο που δεν υπάρχει πουθενά στην ελληνική κοινωνία σήμερα, όχι σε ένα βιβλίο, α πούμε, να το δώσω. Ε, Κοιτάξτε, το, το όραμα υπάρχει, απλώ ε, θεωρείται αποσυνάγωγο όποιο το εκφράζει. Παράδειγμα, ο Χρήστο Γιαναρά που γράφει κάθε Κυριακή, κάθε Τέταρτη Κυριακή, σίγουρα θα γράψει κάποιο πολιτισμικό σε ζήτημα του ελληνισμού ναι. και μόνο που δεν ε, δεν έχει να του η ζωή του ας πούμε, που λέει ο λόγος Σωτήρη να σε ρωτήσω κάτι ναι, ναι. Εγώ πιστεύω, άποψή μου δηλαδή είναι ότι το πρόβλημα της κοινωνίας μας είναι ότι είναι κατακαιρματισμένη, ηθικά και συνειδησιακά Ποια είναι η άποψή σου εσένα γιατί εάν, εάν σαν κοινωνία δεν είμαστε ξαφε, σαφ, σαφώς τοποθετημένοι στην ταυτότητά μας και στο τι θέλουμε, τελικά δεν μπορούμε να έχουμε και ξεκάθαρο όραμα. Η γνώμη μου είναι ότι τα προβλήμα, η ρίζα των προβλημάτων, κατά την ταπεινή υπεραπλουστευτική γνώμη, και μιλάμε με την ιδιότητα του φοιτητή, όχι ότι ξέρω για αυτά τα κάτι παραπάνω, είμαι απολύτως αναρμόδιος, ε, είναι το ότι ο Έλληνα δεν νιώθει το κράτος για δικό του άμα πάτε σε, ένα, σε μια κοινότητα Ελλήνων στο εξωτερικό θα δείτε ότι όλα είναι στην εντέλεια είναι όσοι εμπασφερτώσεις περνάνε από τα χέρια τους διότι έχουν εναργέστατη την αίσθηση ότι αυτή η κοινότητα είναι δικιά τους Μιλάς για την αίσθηση της νόμα, του νοματαγού σε πολίτη Όχι, όχι, όχι, αναφέρομαι στο... Ότι το κράτος δεν είναι εχθρό μου Ούτε καν για το καν, αναφέρομαι στην κοινότητα την ελληνική και για το κράτος βέβαια το ξένο, ξέρω κοινότητα... όλοι είμαστε γονεί το εξωτερικό της ελληνικής κοινότητα ναι. και παιδιά της ταυτόχρονα ε, στην Ελλάδα για, πολλού, για ιστορικούς θα έλεγα λόγους ε, δεν το διαστανόμαστε αυτό νομίζουμε ότι το κράτος είναι ξένο, είναι εχθρικό. ενδεχομένως στο υποσυνείδητό μας επειδή προέκυψε όλο αυτό με τις ε, μεγάλες δυνάμεις επειδή ήρθε ο, ο βαβαρός βασιλιάς ναι, επειδή ναι. δομήθηκε κατά τη γραφή το κράτος και όχι με του ελληνικού θεσμού. Μπορεί να μην έχουμε καν πάρει χαμπάρι, έχει ξέρει, έχει γίνει απελευθέρωση και πλέον ένα κράτο το οποίο το δικούμε εμεί. Αν ισχύει αυτό, νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν νοιάζεται ο Έλληνα για το κράτο του ώστε να το φτιάξει, διότι κατά βάθος δεν το θεωρεί δικό του. Νιάζεται για την οικογένειά του, για τους φίλους του φίλου του, ενδεχομένω για το χωριό του που έλεγε η Έλληνα που παλιά: ναι. Φτιάξαμε σχολείο που, στο, ναι. χω, που στο χωριό ενό φίλου μου η γενιά των γονέων του κιόλα. Χτίζαν όλοι ε, ε, μαζί το σπίτι. Δεν υπήρχε χτίστη στο ε, χωριό. Φοβάμαι σωτήριο ότι έχουμε γυρίσει σε κατάσταση αγέλης. Συγγνώμη, ε, ίσω είναι λίγο υπερβολική έκφραση, αλλά βλέπω μια κοινωνία η οποία το μόνο για το οποίο την ενδιαφέρει είναι πώ θα βολέψω το σπιτάκι μου, να έχω τη δουλίτσα μου, να έχω μια οικονομική ευμάρεια ικανοποιητική και να τακτοποιήσω και τα παιδιά και την. Νομίζω συμβουλίου. αυτό το θέμα είναι πολύ Αλλά, μεγάλο και είναι θα ζήτημα. Θα ίσως για, για επόμενη θέσω. εκπομπή. Σωτήρη, πάντως ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε <laughs> πολύ, Σωτήρη. Ήταν πολύ σημαντικέ τι πληροφορίε και από το βιβλίο του Νταβούτογλου και από τι δικέ σου απόψει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη ε, συμβολή. Εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα. Ε, και να είστε καλά. <laughs> και πάντα καλή φωνή. Καλό για το ράδιο. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και ευχαριστούμε. ανανεώνουμε το ραντεβού μα. Ε, πλέον να τα πούμε και από κοντά ε, εντός του στούντιο, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για την συντροφιά εδώ μέσα στο στούντιο και την, για την προσπάθειά σου να θέσεις τις βάσεις για αυτή τη συζήτηση και στη συγκεκριμένη και στην προηγούμενη και στο στήσιμο της εκπομπής. Αγαπητοί ακροατές, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για ένα ακόμη Σάββατο. Η εκπομπή Radio έφτασε στο τέλος της. Από τον Σωτήρη τον Μητραλέξη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τον Γιάννη τον Δανδουλάκη, τον Θανάση τον Παπαρούπα και τον Θανάση Καραμαλέγκο, τον Ιχολήπτη μα. ευχές για όμορφο βράδυ. Γεια σας. Ραδιοκαταγράφες. Η ραδιοφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης καταγράφει την επικαιρότητα συνεδέψεις, απόψει. απόψεις, Γκάλο. Κάθε Σάββατο εθόντα πολύφωμας το 3W τελειαχθέτει και στους 91,2 FM της πυρακίσης εκκλησίας. Εδώ. Ο νήμα ακούγεται δυνατό.